Οι οχτρί, και τους φιλέψαμε, οι δορκεγι, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να μας τέλος πάντων εδώ μια ακόμα παρασκευή λανγλάνα Λια... κανελίστο μικρόφωνο, η Νορία Λεφέμ σου σενίντ 7,8 στην Αθήνα, σου σεκατονεφτάκομε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για το έχουν μπει στην πόλη οχτρή προπολού, προπολού, προπολού, προπολού, προπολού. Το ζήτημα έχει φτάσει απλώς στη διαχείριση των επιπτώσεων της εισβολής των εχθρών εντός τη πολιτείας προπολού, προπολού, προπολού. Για να είμαστε σοβαροί έχουν μπει πολύ πριν από τα μνημόνια. Πολύ πριν από τα μνημόνια. Και φαίνεται ότι θα μείνουν και πολύ μετά τα μνημόνια. Στο μεταξύ, Α, τα προβλήματα τα έχει πάντα ο διαχειριστής. Δεν είμαστε πολυκατοικία, άρα η λέξη διαχειριστής μη σας πάει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με SMS Real και το μήνυμά σας το 19650 με υπολογιστή studio papaqlfm.gr 211 200 το τηλέφωνο Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μου ο Λάσκαρης Αγοραστός στη Μουσική Επιμέλεια η Νάνση και πολύ πρόθυμοι και πολύ διάφοροι πρόθυμοι να σηκώνουν τα τηλεφωνά σα την ώρα που θα πρέπει. Και να θε και να μην θέλεις στις δουλειές της επικοινωνιακής πάντα υπάρχει η αίσθηση το αίσθημα, η εμπειρία του γενικού βάρους. Οπότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Άμα βάλετε και το παραόξο, πιο γενικό βάρος, τότε τα πράγματα βαραίνουν σε τέτοιο βαθμό που μας σώζει μόνο η προσέγγιση της μουσικής ως καταφύγιο, γιατί αλλιώς πρέπει ανάμεσα στο Παρίσι, στο Βελιγράδι και στο Κίεβο να βγαλεί άκρη. Ανάμεσα στο ιδιωτικό και ανάμεσα στο δημόσιο. Ανάμεσα στο χρήσιμο δια των ίδιων... και χρήσιμο για την πατρίδα. Ανάμεσα στο χρήσιμο για τις τράπεζες... και στο χρήσιμο για τους πελάτες των τραπεζών. Ανάμεσα στους δανιστές και ανάμεσα στους δανιζόμενους Και επειδή αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα... και επειδή, τώρα θυμάται κανένας παλιές καλές στιγμέ, μάλλον ανακουφίζει την ψυχή... ακόμα και όταν άλλοι έχουν φύγει για το μεγάλο ταξίδι... όπως ο Από όλα τα τραγούδια. Δεν μου αρέσει να παίζω φιερώματα Εμείς παίζαμε εδώ Λουκιανό και η Νάνση τον έψαχνε κατά καιρού Και παίζαμε πριν να αφήσει το μάτι του τον κόσμο Και μάλιστα υπό ωριμαγδό ε, αισθημάτων εκδηλωμένων με διαφορετικούς τρόπους ε, Και εδώ δεν χωράει κουβέντα αλλιά από αυτόν που φεύγει ε, Διάλεξαμε και, και έβαλε και η Κινάνση ένα τραγούδι Που ήταν ε, το αγαπημένο της μάνας μου Θα μου πείτε τη σα κοφτεί εσά με κόφτει εμένα ναι, ε, ε, να το παίζω ξέροντας ότι επειδή το πέρασαν άνθρωποι σαν το Λουκιανό στο δικό τους ρεπερτόριο, επειδή το διέκριναν και το προσέγγισαν ενώσαν γενιές, ενώθηκαν γενιές πάνω σε ένα τραγούδι χωρίς να το πάρει κανένας μυρουδιά και αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα που κάνουν οι καλλιτέχνες όταν έχουν μια επίδραση στο συνολικότερο γίγνεσθε από πλευράς μουσικής, για το τραγουδί είναι του Γιώργου Μουζάκη Η στοίχη του Εμίλιου Σαβίδη Και το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί το 1952 Εγώ γεννήθηκε το 1954 Όλο οικιανός και να θέλε δεν είχε το άκουσμα του τραγουδιού Παρά μετέπειτα Ψάχνοντας, εκείνα τα μικρά πατήματα Που κάνουν τη μουσική να έχει συνέχεια Και να μετατρέπεται από μουσική και τραγούδι Σε κουλτούρα σου αξίζει Καλώς σκεφτείτε το όταν θα ακούσετε τους στίχους Και το έτσι και ωραίο έτσι Τζαζιστικό Κάντρι ε, Σκεφτείτε αν υπάρχουν σήμερα Πολλοί στη ζωή για του οποίου Αξίζει κάποιος να επιζήσει τραγουδώντα αυτούς Τους στίχους σου αξίζει αυτά που θα σου πω και μη θαρρίσω τίποτε θα μετανιώσω θα σ' αγαπώ πάντοτε θα σ' αγαπώ κι αν μου ζητήσεις τη ζωή μου θα στη δώσω σου αξίζει κι αν για χάρη σου εχθρούς θα κάνω χίλιους σου αξίζει κι αν ποτέ ξανά δε δω ήλιους, Κι αν το φως μου απ' τα μάτια μου θα χάσω Κι αν για σένα πριν την ώρα μου γεράσω Κι αν με κάνεις μια για πάντα δυστυχή Θα σε πάντα της ψυχής μου η ψυχή Πρώτη εκτέλεση με τη Λένα Πατεράκη και όταν τα ο πατέρας μου στις οικογενειακές μουσικές πρωινέ, ε, πρωινές Κυριακές ε, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά άψε την ψυχή του πριν από πολλά χρόνια πάνω στα ημία πέντε του φλεβάρι <Και> Κι αν για χάρη σου εχθρούς θα κάνω χίλιους σου αξίζει Κι αν ποτέ ξαναδεδω φεγγαριακή λιούς κι αν το φω μου από τα μάτια μου θα χάσω, κι αν για σένα πριν την ώρα μου γεράσω. Κι αν με κάνει μια για πάντα δυστυχή, θα σε πάντα τη ψυχή μου η ψυχή. Είμαστε λοιπόν εδώ και μ, δεν το πατηχέ αυτό για τον πατέρα μου γιατί πέθανα με την απορία Γι αυτά εγώ πολέμησα τότε με τα ημία έτσι Τώρα κάθε κάποιος και αναρωτιέται ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να έχει ψηφίσει Όσο και να έχει ξεγελαστεί, όσο και να έχει θελήσει να ξεγελαστεί, Όσο έχει ανεχθεί, όσα δεν έχει ανεχθεί. Πράγματα για τα οποία κάποτε κοπανιόταν, ξέρω εγώ, στι πλάκε του συντάγματο ω αγανακτισμένο. Μία εποχή που έτρεχε στου δρόμου για δωρεάν πατάτε. Μία εποχή που έτρεχε στου δρόμου. Αυτά μοιάζουν ξαφνικά πάρα πολύ μακρινά, μα πάρα πολύ μακρινά. Για να διαμαρτύρεται για μαζικέ αυτοκτονίε. Μία εποχή που δεν είναι καθόλου μακρινή, είναι απίστευτα κοντινή και συνεπάγεται μία σειρά από πράγματα αυτούς τους ανθρώπους συναντά σήμερα και ενώ ο άλλος έχει πάει και έχει πει ότι ήταν μια ιδιωτική συνομιλία δεν το είπε καν αυτός το έβγαλαν οι Rothschild, μια ιδιωτική συνομιλία με τους Ρότσιλτ μεσημέρι στο Παρίσι mal, σε κάποιο καφέ σε bon γιατί όχι, δηλαδή, λογαριασ, οι αντιρητητικέ κρέμε ιδεολογικέ αριστερά είναι άκρο απαραίτητε σε αυτή την εποχή όπου το παιχνίδι το κάνει ο καμένο και ο Τραμπ γιατί όχι. Και αυτό α, εντάξει ακούνε ρότσελ τα παιδιά, κάτι φαντάζονται πολύ μεγάλο, ακούνε και κάποια άλλη κάποια άλλα πράγματα, και άμα και εκλοφορείται πιάτσα ακούσει άλλα τραλά. Κόσμα ο οποίο ετοιμάζεται να μαζέψει. Φακέ για να έχει, γιατί θα έρθει αυτό. Ε, να κάνει προμήθειε, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την καταστροφή που έρχεται. Δεν παίρνει τη μορφή πολέμου, γεννιούνται και άλλε απορίε. Καλά, με το ρώτησε. Λυπάσχε μια ανακοίνωση, ήταν ιδιωτική συνομιλία, πρέπει να μην μα αφορά. Τώρα, πώ μπορεί κάποιο να κάνει με τέτοιου ανθρώπου ιδιωτικέ συνομιλίε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμένα θα μου μείνει πικρό πολιτικό παράπονο ότι δεν έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τη διαφορά ιδιωτική. Από δημόσιο πρόσωπο Και δημόσιας, από ιδιωτικό πρόσωπο Συζήτησης Αυτή είναι η συζήτηση που θα ήθελα έτσι να ανοίξει Ευρύτερα, να την πιάσουμε Να την κουβεντιάσουμε, να δούμε τι μα αφορά Και τι μας αφορά Αλλά εγώ αναρωτιάμαι δεν έμαθα για παράδειγμα Γιατί πήγε στη Σερβία Με ποιους κουβέντιασαι Και ποιοι δεν κουβέντιασαι και ανησύχησα κι εγώ. Λίγο, λίγο περισσότερο από τι φακέ, οφείλω να ομολογίζω ή αν θέλετε στο δρόμο για τι φακέ που συγκεντρώνει ο κόσμο, άρχισα να αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, πώ γίνεται να πα στη Σερβία. Δεν πηγαίναμε, δεν κάναμε, δεν κουβεντιάζαμε. Ακόμα δεν... και οι πρέσβει δεν είχαν εδώ καλέ επαφέ με την ελληνική πραγματικότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ξαφνικά πάμε στη Σερβία, αδία του Πρωθυπουργού, σε μια εποχή που είναι το πορτοκαλί συναγερμό οι άνοιπλε δυνάμε τη Σερβία. Όπου ξαφνικά λίγε μερούλε μετά βγαίνουν διάφοροι Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, αλλά κυρίω Αμερικάνοι, και λένε τα Σκόπια. Μα τα Σκόπια δεν είναι κράτο, μήπω πρέπει να διαλυθεί, μήπω πρέπει να αλλάξουμε σύνορα στα Βαλκάνια. Τελευταία φορά που θυμάμαι, και δεν είναι το 1821, το διάβασα στα βιβλία. Οι περισσότεροι από εσά που με ακούτε, ούτε εσεί το διαβάσετε στα βιβλία, ούτε το μάθατε από την ιστορία, όταν άλλαξαν τα σύνορα στα Βαλκάνια, αυτό το κοντινότερο που θυμάστε είναι το 1999. Έχουμε 2017 μόλι και μεταβίε 18 χρονάκια πίσω είναι, δεν είναι. Είναι κάτι που κάποιο μπορεί να το ξεχνάει. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι κουβεντιάστηκε, τι δεν κουβεντιάστηκε. Σιγή ηχθείω, μην μου πείτε τώρα, γιατί δεν το ρωτά αυτό, σαν μέλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα, Κάθε άλλο παρά τι είναι αυτά που λέτε, Γιατί πρέπει να ρωτήσω για την Ουκρανία. Απλώ θα τα αναρωτιέμαι, τι λένε που να με πάρει και να με σηκώσει, αυτοί που, και θα σα τα πω αμέσω μετά, τολμάγανε να λένε επί χρόνια, γιατί δεν πάτε μαζί να γυρει μια ωραία μεγάλη αριστερά. Κουτσούμπας Καμένος, Ζωή Κωνστοντοπούλου, Τσίπρας Παπάς και Φλαμπουράρης. Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θα είναι και το πρώτο email που θα στείλω ως καθημερινότητα δικιά μου στο Φλαμπουράρι να μου απαντήσει. Στο μεταξύ, α, να δεις που τα τραγούδια τα λένε όλα πώς είμαστε σήμερα. Ο Μανόλης Μητσιάς έχει τον υγό της φωνής του. Τη μουσική την έχει βάλει ο Χρήστος λεοντή. Η στίχη είναι του Μίτσου Ευθυμιάδη μια φορά και έναν καιρό Γραμμένο πότε το 1975 Όπου λέει από τρει και από κοινού πήναν το αίμα του λαού Ποιοι δεν ξέρω Να καλή ώρα σας σήμερα κάπως έτσι Ρότσιλντ Φώρα κι έναν καιρό στον δρόμο του το μικρό Σούσαν κάτι φουκαράδε ή ραγιάτε Κότσα σιδελέ και σε βάσιδε ποτάδες, τι βεργούσαν τη χώρα καλή χώρα. Κοτσαπάσισε πασάδες και σε βάσιδε σποτάτε και βελύσαν τη χώρα καλή χώρα. Ο πασάς, κι ο ως το κόψω πασα και παγόρευε το άσο Σπάξαινε Κότσα πασάντε και σε πα μιδε σποτάτε και βελνούσαμε τη χώρα καλή γώρα. Κοτσαπάσει δε πασάντε και σε βάστε ποτάτε και βελνούσαν τη χώρα καλή ώρα. Ρίσα από Κοινού πίναν το αίμα του λαού Αφού τότε τσιφλικάδες ήσαν οι Μπουρζουάδες Κότσα μπάσιδες πασάδες και σεβασμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα Κότσα μπάσιδες πασάδες και σεβασμιδες ποτάδες Κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα Κι πιστέψαν... Λοιπόν, άκουσα και εγώ τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει: Εμεί δεν φτιάχνουμε επιχειρηματίε. Και τα πιάστηκα. Διότι πήγε στην Ουκρανία. Και σα έλεγα πριν για τι πλατείε και πάμε μαζί πλατεία, και γιατί πάτε χώρια εσεί από τη Γεσέα και την Αδεδή. Τα έχετε βαρεθεί αυτά να τα ακούτε, ή μάλλον mm. να τα αναπαράγετε, γιατί η πιπιλίτσα έπιανε, γιατί δεν πάτε όλοι μαζί και τέτοια διάφορα πράγματα. Και όταν το πράγμα άρχισε να χοντρένει την πρώτο χρόνο τη φορά αριστερά, αρχίσατε εκείνο και το άλλο, το παραμυθάκι που λέγατε σε εμά του κουκουέδε. Άμα ε, είχατε πάει, θα τους συγκρατούσατε. Δηλαδή, φέρω τώρα ένα παράδειγμα με το ταξίδι στην Ουκρανία. Πήγε σε μια πάρα πολύ δημοκρατική χώρα με κάτι πράξη μετά όπω αποδείχθηκε στα Μεϊντάνια, όπου ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ολόκληρε ομάδες παιδιών που τα οποία εκπαιδεύονται προς να τα, τα δείτε. Πατήστε στο διαδίκτυο, μπροστά από να τα σταυρού και τα λοιπά. Έχει αναβιώσει ο Μπαντέρα, ο μπαντέρα, όχι ο, μπαντέρας, ο, μπαντέρα, ο ο νούμερο ένα φασίστα στην εποχή των ναζιστών και ναζί και... Σας θυμίζω, τα έχω πει άρκετες φορές από αυτήν εδώ την εκμοπή, τα έχω πει και στο Συμβουλίο της Ευρώπης, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, γιατί παραμένει ένα μείζον πρόβλημα. Σε μαύρη λίστα είναι ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Γιώργος Αλαμπρούλης, ως βουλευτής του ΚΚΕ. Σε μαύρη λίστα είναι ο Ζαριανόπουλος, ο σύντροφος ευρωβουλευτής του κόμματο. Στο Συμβούλιο στην Ευρώπη, είναι ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον α, και την αλληλεγγύη του Κούκουέ με το λαό τη Ουκρανίας, όχι μόνο για τα το γεγονότα του Ντόνμπα, αλλά για το γεγονό ότι σέρνεται μέχρι αυτή τη στιγμή μια δίκη παροδία, κυριολεκτικά παροδία. Να δείτε να κόβουν τι συνθέσει των δικαστηρίων, να τι πετάνε έξω τα δικαστήρια, να απολύουν του δικαστέ, να συλλαμβάνουν δικαστέ, για να καταδικαστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και να γίνει εντελώ παράνομο. Εκεί Λοιπόν πήγε ο κύριος Τσίπρας και τι βγήκε ω κοινή ανακοίνος, τι ακούσαμε τι ζήτησαν οι Ουκρανοί στείλτε μας κατασκευαστικές εταιρείες Οπότε δεν κατασκευάζεις απλώς ανοίξτε το δρόμο ως πρωθυπουργός δεν κατασκευάζεις, κάνεις επιχειρηματί Πας εκεί και βλέπεις τον Μποροσέγκο Παθαίνει μια πόρωση, α πούμε, με την αποκατάσταση τη Ουκρανία και στέλνει εκεί κατασκευαστέ για να φτιάξουν διάφορα πράγματα. Η Ρότσλιντ τώρα. Κοιτάξτε, η Ρότσλιντ είναι μια μυθική ιστορία στον κόσμο του χρήματο και στον καπιταλισμό. Μυθική ιστορία. Το κομμάτι που άπτεται σε ένα βαθμό τη δική μα ελληνική ιστορία, πρώτα απ' πούμε, το 2009 ήταν εδώ. Του είχαν δίκιο ο Σαμαράκη, ο Καραμαλή και πολλοί άλλοι. Οι δεν εξακολούθηκαν να έχουν δικαίωμα τυπόματο χρήματο. Όχι μόνο εδώ πεντού. Και είναι μεγάλο μέτοχο τη Εθνική Τράπεζα και τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Οπότε, αν κάνει μια ιδιωτική συζήτηση με ένα μεγάλο μέτοχο, που έχει και δικαίωμα τυπόματο χρήματο, εγώ δικαιούμαι να βγάλω ποιο συμπέρασμα θέλω. Και αρχίζω να τα κουβεντιάζω. Και να με ενδιαφέρει λιγότερο ο Μικη και περισσότερα αυτά. Διότι θα βρήκα εντελώ ανθρώπινο να πει κάποιο: Έχω πήξει, είμαι από το πρωί στο βράδυ στα ταξίδια, θέλω να πάρω και τα παιδιά μου μαζί. Δεν έχω άλλο τρόπο, σα το λέω δημόσια Θα τα πάρω μαζί μου ή να τα δω Σε αυτό, κύριε. Εγώ πιστεύω με συμπάθεια θα Αντιμετωπιζόταν, ε. ε, Ενδεχομένω και με καινοτομία Τι καλά, ένας νέος άνθρωπο 40 χρονών δεν βλέπει τα παιδιά του, τα χαρή Μέχρι εκείνη, ναι Ιδιωτικό καφεδάκι με το Ρότσιλντ Δεν είναι αυτό Είναι και λίγο ταπεινωτικό Άμα θες να μιλήσεις με το Ρότσιλντ και είσαι πρωθυπουργός Το φανάζεις το μα Βεσκόσασταν να πα σε καφενεία στο Παρίσι, Αντωντή. Όπω και να το κάνουμε, δηλαδή. Όσο για τη Λορεάλ, τελευταία φορά που τη θυμάμαι, ή να κυνηγάει τη Λαγκάρτα, την κυνηγάνε για τη Λαγκάρτα μαζί με κάτι Γάλλου εκεί, με κάτι τέτοια και εδώ αντίστοιχα ζητήματα. εντάξει. και εγώ βάφω τα μαλλιά μου. Και πολλοί άνθρωποι βάφουν τα μαλλιά του. Βάβει τα μαλλιά. Την έξω τρίχα. Δεν βάβει και το μέσα του κεφαλιού σου. Πώ θα το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να βάβει και το μέσα από το κεφάλι. Οπότε επειδή όλα αυτά μου φαίνονται επικίνδυνα φεύρα. Και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο να παίζει και να ανάβει φοιτηλιέ για πράγματα που θα είναι εξαιρετικά οδυνηρά και που αγγίζουν ακόμα και την ιδέα ενό πολέμου που κανεί δεν ξέρει τι διαστάσει μπορεί να πάρει. Προτιμώ να ασχοληθώ με τη φέδρα. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, ή μουσική του Μήκη Θαδωράκη, ή στοίχη του Γιάννη Θαδωράκη, εξαιρετική ερμηνεία από την Τάνια Τσανακλείδου για να πάρετε μια βαθιά συναισθηματική ερωτική ανάσα από του δύο Θαδωράκηδε και την Τάνια πριν από το δελτίο ειδήσεων. Θα σα μαυρίσει ό,τι έχει μείνει λευκό στο μέσα σα. Αστέρι μου φεγγάρι μου τη άνοιξη κυκλονά. Κοντά σου θα έρθω μια να βγει, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ Είναι Νορύνε Αφιέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο και η και η Κανέλη. Ε, κατά το και Πασκάλ και Μπρικνέρ λέω να τον εγγενιάσουν πάρα πολύ ωραίο: είναι και η και η Κανέλη, γιατί άμα το σπάσει τα δύο μετά, ακόμα και αν είναι τυπογραφικό το λάθο, αρχίζει και έχει ω Λιάννα ιδιωτικέ συναντήσει και ω Κανέλη δημόσιε συναντήσει. Και Αλέξη και Τσίπρα. Εντάξει. Και αλέξις με το αεροπλάνο Και Τσίπρας με το αεροπλάνο Και αλέξις για τον καφέ ε, Αυτά είναι απλά πράγματα ε, Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας Εγώ μόλις θα διαβάσω Μετά θα σας πω έναν έκδοτο ε, Ο Γιάννης από την Νέα κρίνει, Να σε καλά ε, Φίλε μου ε, Μα ακούτε δυστυχώς μόνο Παρασκευή ε, Ναι μακάρι να μ' ακούγατε Κάθε μέρα ε, Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα Σε μια εποχή που όσα κλείνουν. Δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε κάτι που ανοίγει και τα τραγούδια που είναι απίθανα Γιάννη μου μεταφέρω τη χαρά για όλα αυτά ε, στην ε, αδερφούλα μου την Άνση που σκίζεται να ψάχνει πράγματα να μας θυμίζει πράγματα να ξύνει δηλαδή αυτή την πέτσα που έχει καλύψει την πολιτιστική ε, και να βρίσκουμε από κάτω Πράγματα που... Ακόμα και όσοι συνηθισμένα τα έχουμε βάλει στην μπάντα και μόλις τα ακούσουμε έχουν μια φρεσκαδούρα γιατί φρεσκάρουν και τη μνήμη των ανθρώπων. Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου έχει α, εκδήλωση πολύ μεγάλη και έχει εναρτηθεί και spot στη σελίδα τη IDA στο YouTube α, για το θέμα του φασισμού. Βαθιά καταλαβαίνετε ότι δεν θα πεθάνει μόνο. γισέ κεισέντων, ιστορική αναδρομή, κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, τραγούδια, εκδήλωση μαζί με το μουσικό σύνολο Ρωμιοσύνη. Σα το προτείνω να πάτε, να το ψάξετε και να το ευχαριστηθείτε το Σάββατο στις 7 η ώρα. Αύριο δηλαδή. Ε, με παρακαλεί ο κύριο Γιάννη Μάστο, όπω παρακάλεσε και το πρωί, δηλαδή, αν του, η παρέκκλησή του, με τελέχους, των δηλώσεων τελέχους, του του τη κυρία Ξαφά που εφαγγελίζεται εκλογέ και μια πιο φιλελεύθερη κυβέρνηση μια πρόταση να πάρει 400 ευρώ μέρα να θα το μαζέψουμε εμείς και να τηρήσει μία απλή προπόθεση: να περάσει ένα μήνα, να φάει, να κινηθεί, να πάει στη δουλειά τη, να αντιθεί, να πληρώσει υποχρεώσει κατά προτεραιότητα τη ΔΕΗ. Στο τέλο του μήνα, λέει ο κύριο Μάστορη, να κάνει και μία έκθεση αυτοαξιολόγηση, να μα πει τι πήγε και τι δεν πήγε καλά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, προσυπογράφω, φωνιβωώντα, εν τη ερήμο, ερήμο, Ερήμο, Ερήμο, Ερήμο και όχι εν τη Ελένη Ερήμο. Λοιπόν, ο Παντελή ο Χάρο μου λέει ότι θα μου φανεί φτηνό με αυτό που θα πει. Ε, το παιδί του πήγε μαζί με άλλα παιδιά. Στο σχολείο, σε προγραμματισμένη εκδρομή με το σχολείο, στη Βουλή του ξαναγύσανε. Τα έχουμε δει εμεί. Καθόμαστε του ηλίθιου από κάτω, μα δείχνουν τα παιδιά από πάνω που είναι εντελώ βουβάτα, φέρνουν μέσα. Ένα τέταρτο, μισή ώρα ο καθένα φωνάζει όποιο σχολείο θέλει, όπω έρχεται το σχολείο. Μόλι μα πούνε ότι είναι τα παιδιά, καθόμαστε εμεί οι βουλευτέ και χειροκροτάμε από κάτω δίκη υποδοχή των παιδιών. Και λέει ο άνθρωπο κάτι που είναι απολύτω φυσικό. Νομίζω θα κάνω μία παρέμβαση γι' αυτό στον πρόεδρο τη Βουλή. Ελπίζω να εισακουστώ τώρα σε πολύ δύσκολου καιρού, στα παιδιά δεν δώσαν ούτε ένα ποτήρι νερό. Χάθηκαν δηλαδή έτσι, ξέρω εγώ, ένα μπισκοτάκι. Κάτι, ξέρω εγώ, να βρούνε ένα χορηγό. Ούτω ή άλλω με χορηγού λειτουργεί πια και η Βουλή και όλα. Δε. Να βρουν ένα χορηγό, να του δει πέρα κάτι. Τι να σα πω, ξέρω εγώ, τι να σα πω. Ούτε νερό στα παιδιά, κάτι, μια πορτοκαλάδα, ρε παιδάκι μου. Έτσι, έτσι. Τον... Οι πιο φτωχοί άνθρωποι έχουν την αρχοντιά να δίνουν όταν πα ακόμα και από αυτό που δεν έχουν ρε παιδάκι. Ειλικρινά, δηλαδή, ένα αυγό να υπάρχει, θα το σπάσουν στα τέσσερα, θα το κόψουν, θα το κάνουν ροδέλα, θα βάλουν απάνω και μία, πώ το λένε, ξίδι μόνο και αλάτι και θα βάλουν και μία δοντογλυφίδα να στο δώσουν για το μεζέ. Έλεος πια τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, η Χελεούλια να λέει ο Ανδρέα από το Λονδίνο, Ήλεπεν Λεπέν προτείνει οι Γάλλοι εβραϊκή καταγωγή, 600.000 άνθρωποι, να εγκαταλείψουν την Ισραηλινή υπηκότητα, καθότι το Ισραήλ είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη εξαίρεση για δυτή υπηκότητα πρέπει να είναι για τη Ρωσία, γιατί αποτελεί χώρα μέλο τη Ευρώπη των Εθνών. Τα ΔΕΕΦΗ, ΛΕΠΕΝ, ΚΟΜΟΝΤΑΛΕΒΟΥ, ΣαΒΑΜΙΑ, δεν ξέρω. Αυτά να μα τα πει ο Τσίπρα που ήταν εκεί, κάτι τα ξέρει καλύτερο. Διότι και οι Ρότσελντε βραϊκή καταγωγή άνθρωποι είναι, με παγκόσμια όμω έτσι Με παγκόσμια υπηκότητα, να μιλάμε αειδίε. Μόνο στην Κούβα δεν έχουν, νομίζω, πρόσβαση τραπεζική, δεν έχουν στο Ιράν και δεν έχουν και στη Βόρεια Κορέα σα λέει αυτό Δεν είχαν και στη Λιβύη αλλά αποκτήσανε Δεν είχαν και στο Ιράκ αλλά αποκτήσανε Δεν είχαν και στο Σουδάν αλλά αποκτήσανε Έτσι πια Έχετε μια αίσθηση και σκισπά όταν υπάρχουν πολλά λεφτά. Ε, το έχω γαλλικό από προχθέ με το Παρίσι. Ειλικρινά σα το λέω, θα τα ξαναθυμηθώ μαζί με τη Μαντάμι Ρεν. Καλή τη ώρα δεν έχει μείνει κοκαλάκι που μου τα άμαθε σε παιδική ηλικία. Λοιπόν, να καθόμαστε ε, και να προσέχουμε την κάθε βλακία που λέγεται δίπλα μα και να την ακούμε επειδή, την και καλά, είναι η αντίθετη άποψη. Γιατί αν ισχύει η ρίση του Ράσελ, οι άνθρωποι γεννιούνται μόρφωτοι, όχι ηλίθιοι. Πιστεύω, καθένα που λέει τέτοιε βλακίε δίπλα μα, χρήζει να βιώσει την απομόνωση, μπα και χτίσει πολιτικό ήθο παρά να δεχτεί Επίθεση και χιδεότητα. Διαφορετικά η εξοικείωση με το φασισμό θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει ο Ανδρέα, και δεν έχει καθόλου άδικο. Εγώ απλά μια καλησπέρα θα πω μόνο αυτό: Νιόνιο ο μπακάλι, για ακόμα όσο μπακάλι, να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Γέρο Γεροναυτήλο που μου έχει στείλει ένα εξαιρετικό ε, ε, πείμα ή έναν ύμνο για την ε, πατρίδα. Ε, εγώ για την πατρίδα πάντω ενδιαφέρομαι και για τι ειδήσει που δεν έχουν περάσει. Δεν έχουν. Δεν έχουνε ρε δεν έχουνε πέραση αυτέ οι ειδήσει. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι κόκκινε ειδήσει πραγματικέ, όχι από το decor τη έρθρα, δεν υπάρχει εκπομπή τη Σέρτη πια που δεν είναι με κόκκινο. Έχει κόκκινο φόντο, κόκκινο στο παράθυρα, κόκκινο στι καρέκλε, κόκκινο του φωτισμού, κόκκινο στα πάντα, σε λίγο παιδιά θα με τα κόκκινα φανάρια. Κάντε κράτη και το BBC έχει κόκκινα στο δελτίο, αλλά δεν τα έχει παντού. Δηλαδή έλεος δεν, δεν κομμουνιστίζει έτσι. Δεν, δεν αριστερίζει αρκετά επειδή τα κάνατε όλα κόκκινα. Ε, και αν σου ξεφύγει και το κόκκινο στη Ρύθμιση, η Δηλαδή, τι πω. πολύ βαθύ, πολύ βαθύ αυτό το κόκκινο. Ε, Έχω να σα πω το ανέκδοτο που σα έταξα. Είναι ένα και λέει: Δεν κοιμάμαι. Που πω, πω: Έχω αγωνία, Παναγία μου. Ω, ω, ω. Οπωσδήποτε να μείνουμε στο ευρώ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει για να μείνουμε στο ευρώ. Έ, πάει ένα άλλο και του λέει: Κοίταξε, δεις, έχω άλλους. δεν δει, εγώ άλλο άλλου. Δεν κοιμάμαι. Ειλικρινά στο λέω. Κοιμάμαι και ξυπνάω και έχω μεγάλη αγωνία. Πότε θα έρθει η δραχμή. Εγώ θέλω να ζήσω με τη δραχμή. Είναι και ένα τρίτο που του ακούει: Λέει, δεν έχει καμία αγωνία, παιδιά έχω Εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Ούτε τη μέρα, ούτε τη νύχτα. Ούτε ν Είμαι άϊπνο εντελώ, γιατί δεν έχω φράγκο στην τσέπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντίστοιχη που έχει χτυπήσει όλου του συναντέλφου που έχουν μείνει χωρί δουλειά και που δεν ήταν ούτε όλοι κάρτες, ούτε όλοι τσιράκι των αφεντικών, ούτε όλοι πληρωμένοι κοντιλοφόροι και μείνανε χωρί δουλειά, δουλεύοντα εργοδότε. Και θα σα πω το στίχο, μου θυμίζει το Μέγκα, έγινε τραγούδι από το Μαχαιρίτσα πολύ μετά. Εγώ το είχα στους τίτλους τη εκπομπής, εκείνο το Μήμου τη μέρα τάρατε» για το οποίο είμαι πολύ περήφανη και για μένα και του τους συνεργάτες μου που σήμερα ενδεχομένω πολλοί από αυτού εντό εκτό Μέγα, εντό εκτό άλλων καναλιών, εντό εκτό άλλων εντύπων εφημερίδων ταλαιπωρούνται. Στα 30 σου δεν για να μου περνιώσουν. Τώρα στα 45 Πατριάρχη το έχει δει. Ούτε ειλικρινή, ούτε ανθρωπιστή, σαν ξουφλημένο αγωνιστή που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστή. Τερατάκι τη τσέπη, καθρεφτάκι τη λύπη, καποτίμου να χύπη και φρικιό και διεξουσιαστή. Τι καρνάβαλο, τι κανύβαλο, εγώ δικό σου αντίλαλο, πώ θα γίνω σχεδιάζει, μα από τη μύτη θα σου βγει. Με ποιον ταιριάζει, το αφήνει. Στη διακριτική σας ευχαίρεια Εγώ σας λέω μόνο όταν βγάλω στον αέρα Σε λίγο τον Μπελετίδη Για τη δίκη στην οποία τον σέρνει Η Χρυσή Ευγή τη Δευτέρα Και το σέρνει είναι βαρύ ρήμα Δεν υπάρχει Δήμαρχο και δίκο μουνιστής Που μπορεί να τον σύρει κάποιος Οπουδήποτε και δί φασίστας Ένα ωραίο ανακάτεμα Άντζελο Μπραντουάρντι Διασκευή από το Μαχαιρίτσα Se chi Καθρεφτάκι της λύπης, κάποτε ήμουν χείπης και βρήκω και άδεια εξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικός σου αντί λάλλος πως θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύχτη θα σου βγει που το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αντί σωστά την απόσταση δεν θα έχεις το τζευμάκι, με τη μύχτη Μα τι λες, ρε μεγάλε, πόσο μου νιέσαι όλα, πέντα να πάρ' τα μόλα, άσε κάτι για το ψηλανάλιτη. Γι' αυτό μην μιλάς και μη μου κολλάς, και μάθω παίζεις καζόβαμπας, αν ζητάς πολύ τη λίγια, μάθαι να μην μου πιστάς. Σε οραβάτια, λοσβέκιο, ήλκου από όλτον σερένο, μην ειμάγινητσέτου, κάποιον γιορνό στσαρασμένο, τα τριάντα σου δεν πρέπει να Και αν δεν τα σου παινιώσουν, τώρα στα σαράντα πέντε. Ματριάντη, το έχει δει. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε. Και, και, και αφού, παντήσαν, αφού και οι δύο την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόβε. Μια σχέση φιλίδα είναι. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αρχάνεται και πλυνθήνεται του ανθρώπου η συμπορία. Μ' mm, το ευχαριστηθήκατε, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσει, σα έχω την πρώτη κλήρωση για σήμερα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι τη Edith Hall και ο τίτλο του είναι Αρχαίοι Έλληνε. Ο υπότιτλο, Ποιοι ήταν τελικά οι Αρχαίοι Έλληνε, Μα έδωσαν τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την πίση, τον ορθολογισμό, το χιούμορ, όμω. Τι ήταν αυτό που τους ώθησε να καταφέρουν τόσα πολλά ε, Ελπίζω ότι κάποτε θα βγάλει και ένα βιβλίο ότι είναι οι σύγχρονοι Έλληνες Γιατί εγώ θα αναρωτιόμουν που είναι η δημοκρατία, που είναι η φιλοσοφία, που είναι η ποιήση, που είναι ο ορθολογισμός Το χιούμορ και τι μας όθησε να καταφέρουμε τόσα πολλά, ώστε να χάσουμε τόσα, τόσα πολλά. Έχει δέκα κεφάλαια το βιβλίο, παρακολουθεί τους Έλληνες από τον 16ο π.Χ. αιώνα ε, μέχρι την τελική επικράτηση του χριστιανισμού επί του παγανισμού το 391 μετά χριστών. και καταλήγει σε συμπεράσματα, εκτός από την κοινή καταγωγή και τη γλώσσα και μία σειρά από άλλα πράγματα, και σε συμπεράσματα περί την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων που ήταν εξίσου σημαντική με τα επιτεύγματά τους ήταν επαναστατική, βλέπε και ο Τρόλεϊ μπροστά από το Πολυτεχνείο θαύμαζαν την τελειότητα, βλέπε τη γραβάτα του Τζανακόπουλου χειρίζονταν εξαιρετικά τη γλώσσα Κύριε Πορτογαλίδρε, και αγαπούσαν με πάθο τις απολαύσεις Καφεδάκι στο Παρίσι. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα στάθηκε η συνεχή στο χρόνο ταυτότητά του ω θαλασσοπόρο. Το ότι τα θαλάσσια ταξίδια ήταν για εκείνου τρόπο ζωή. Δηλαδή, θαλασσοπόρος στη σύγχρονη εποχή, σε σχέση με του αρχαίους σημαίνει το εξή καταπληκτικό. Μισό ναύτη να έχει μείνει σε ελληνικά καράβια, και αυτή που είναι για να ναυτεργάτε καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Τι σημαίνει θαλασσοπόρο. Μέστο Γενάρη τη κρίση του Μαύρου 17 που μπήκε. Και πολλοί κόσμος συζητάνε θα αγοράσει φακές Πέντε Έλληνες εφομπλιστές Αγόρασαν 333 εκατομμύρια δολάρια Καινούργια πλοία Αυτό εννοούσαν οι θαλασσοπόροι Ότι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες Έτσι τους βλέπανε τους θαλασσοπόρους Αυτούς που αγοράζουνε πολύ μεγάλα καράβια Και τα επανδρώνουν Με φτηνούς από πλευράς Κρατήσεων ναύτε από τη Μαλαισία Τις Φιλιππίνες Και ξέρω εγώ λαού απανταχού τη γης που έρχονται εδώ να γνωρίσουν το αρχαίο πνεύμα, αθάνατο, φάτσα στο ρολόι που δεν υπάρχει πια του Πειραιά και Αλαχού και επειδή δεν το αντέχω φύγει διεφημίσεις κλέψανε λένε όλοι κλέψανε κλέψανε κι αυτοί. Τους πιστέψαν, εγκλέψαν, λοιπόν, οι πρώτοι τέσσερις που τηλεφωνήσατε, ξέρετε ήδη ότι έχετε κερδίσει από τι εκδόσει Διόπτρα. Το βιβλίο για του αρχαίου Έλληνε θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα το απόγευμα στον Ιαννό από τι εκδόσει Διόπτρα και θα είναι και παρούσα η συγγραφέα. Είναι καλή ερευνητική δουλειά. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι τώρα. Την πατρίδα κουβαλάει ο καθένα μέσα του. Λοιπόν, πώ την κουβαλάει, Αχ, μου στέλνει ο γεροναυτήλο μου. Έναν ύμνο για την πατρίδα όπως την έχει γράψει λέγοντας ότι οι εχθροί έχουν μπει εδώ και 2.000 χρόνια 2016 λέει Εγώ δεν θα μείνω στο 16, δεν θα φτάσω στο 0 Δεν μπορώ να φτάσω στο πριν και στο μετά Χριστόν για να δικαιολογήσω απόλυες ε, Απόλυες στο επίπεδο της παιδείας Δεν μου φτάνει αυτό που ακούστηκε τώρα Λοιπόν, βγαίνω από τα κουφώματα και τραγουδάω Το σας λέω δηλαδή Πέντε στίχους από τους πουλούς που έχει γράψει Ο φίλος μου, ο Ήμνο σου ψέλνω, Πατρίδα, μήπω και αναδυθεί από το βαθύ λίθαργο και αξίε ψάξει να βρει. Σου γράφω τούτα τα λόγια και σου ζητώ να σκεφτεί τι τα σούλεγαν να ζούσαν, σοκράτη πλάτων θαλή. Σου γράφω αυτό το φυρμάνι, Πατρίδα, μορφανή, με του διωγμένου θεού σου των αγορών ηθική, ηθική. Σου γράφω είσαι πρόλη, Πατρίδα μου παστρική, με όλου αυτού που πλαγιάζει δε σου έχει μείνει ψυχή. Σου γράφω για τα βατζίδε για προστάτη στα που αφαιρούν του εργάτη υδρότα μόχδου ζεστό. Προτού αφήσουν πατρίδα οι δεσποτάδες νεκροί Που σου το μέλι και σου πουλούν το κερί Στήλ τους να πάνε να δουλέψουν Λέγοντας μια προσευχή Κάνε ξανά τα παιδιά σου Έλληνες Και όχι απληρωμιή λέω εγώ Σου γράφω για τους πολίτες Που όταν στην κάλπη μπροστά στηθούν Και ρίξουν ψήφο Ζητούν το κάτι τί του μετά Σου γράφω έχουν για γέλια οι Ισπανοί Μα ήρθε η ώρα να δείξει Τα σκέλια σου έχουν πείρνει αυτά και πολλά άλλα Γιατί όταν ψάχνεις το φως Τότε γυρνάς πίσω Στην ποιήση Νικηφόρος Βελτάκος Η στίχη Πήγει η το... Η μουσική Στο τραγούδι ο Νίκος Καρακαλπάκης Το τριαντάφυλλο Το έγινε σ' ένα τριαντάφυλλο Κόκκι μου σαν άπο. Φρέσκο σαν πού φρέσκο σαν πού Σε είχα στο χέρι μου τάχα Και πήγαινα πήγαινα Σε είχα στο χέρι μου τάχα Και πήγαινα πήγαινα Πού να σε βάλω Όλη η γη μου, πού να σε βάλω, όλη η γη μου. Και πέρασα κι άφησα δέξια τον ταϊγετό, κι άφησα δεξιά τον ταϊγετό στάθηκα μόνο τον κοίταξα λίγο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Παράβαση καθήκοντο, εύκολο το έχετε Μπορεί να είναι παράβαση καθήκοντο να μην θέλεις να δώσεις χαρτί που να εξηγεί και να παρουσιάζει μέσα με τελευταία λεπτομέρεια έτσι ώστε να διευκολύνει διάφορους λαγούς να πηγαίνουν όπως πήγανε στο νέο εικόνιο εκεί στο σχολείο πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων και όμως έγινε Στην αλληλιάκρη της γραμμή. Είναι ο Κώστας ο Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων και βεβαίως ε, θα καθίσει στο Σκαμνί, βάλτε όσες εισαγωγικά θέλετε στη λέξη Σκαμνί για ένα τέτοιο θέμα, μετά από μήνυση βουλευτή της χρυσή αυγή του δικηγόρου, αν δεν κάνω λάθος, Αρβανίτη. Ε, καλημέρα κύριε Πελετίδη, καλησπέρα. Yeah. Μπορεί και καληνύχτα yeah. έτσι όπω φτάσαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ε, ε, ή, ήθελα να ξέρω, βλέπω σήμερα στα χέρια μου όπως έχω δει και τις τελευταίες μέρες και αυτό ήταν ο λόγος που ήθελα να βγείτε γιατί αυτά δεν παίζουν πουθενά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ εκτός από τη δίκη και το περιεχόμενό της και η στήριξη. Σήμερα βλέπω ότι ε, έστω και στο παραπέντε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής ενέκρινε ψήφισμα κατά της δίωξη του Δημάρχου Πατρέων. το ψήφισε βεβαίως η Χρυσή Αυγή, αλλά καμία σημασία δεν έχει. Α, σημασία έχει να μας ακούσει ο κόσμος με δύο κουβέντες. Για ποιο λόγο κάθεται ο Δήμαρχος Πατρέων στο σκαμνί; ε, Ο Δήμαρχος Πατρέων ε? καλείται να υποδείξει ότι δεν παρεύει τα καθήκοντα της υπηρεσία. Μάλιστα. Ότι, αυτή τη στιγμή έπρεπε να βοηθήσουμε αυτό το μόρφωμα που είναι για μας μία εγκληματική οργάνωση η οποία, από την οποία αναβλύζει δηλητήριο ρατσισμού ε, και πράξεων ε, και θα έπρεπε να βοηθηθούν από το Δήμο μας και να τους δίνουμε χώρους και να τους δίνουμε έγγραφα κάτι το οποίο δεν το έκανα ούτε εγώ, ούτε φυσικά και το Δημοτικό μας Συμβούλιο και, το και στο, αυτό, γι' αυτόν τον λόγο είμαστε κατηγορούμενοι. Βέβαια κατηγορούμενος δεν είναι ο Δήμαρχος Πατρέων, ουσιαστικά κατηγορούμενοι είναι είναι το σύνολο του πατραϊκού λαού Ακριβώς. Το οποίο αντιστέκεται Το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά Ότι με τις ενέργειες μας εμείς Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε το, Αυτή την οργάνωση Και μόνο με αυτή την ενέργεια Αλλά βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι Και χτυπάμε την κόδωνα του κινδύνου Και λέμε κοιτάξτε να δείτε νεολαία μας Κοιτάξτε να δείτε πατραϊκέ λαέ Εδώ έχουμε κάτι άλλο Και αυτό το άλλο δεν το λέμε εμείς με λόγια Δεν, έχουμε κάποια, δεν είναι εμπάθεια είναι απόδειξη. Εδώ πέρα έχουμε μια οργάνωση η οποία βαράει, η οποία έχει κλιματική δράση, η οποία έχει ένα λόγο ο οποίο είναι πέρα για πέρα ραζιστικός είναι μια ναζιστική οργάνωση την οποία τη διατυπώνει με το πρόγραμμά της, τη διατυπώνει με τα έντυπά της, με το λόγο της ότι και να, αν κλείσει τα μάτια σου και μπροστά σου φέρει χρυσή αυγή αυτό το οποίο βλέπεις είναι πράτσα είναι ότι μπαίνουμε στις λαϊκές και βαράμε ποιου τους τους στοχούς ποτέ δεν θα τα βάλουν με τους εφοπλιστές διότι είναι εκεί και συμπαραστέκονται και ενισχύουν τις ε, απαιτήσεις τους. Άρα λοιπόν μπροστά σε αυτή και μπροστά στην ευθύνη που έχουμε όλοι μας και πολύ περισσότερο ο Δήμαρχος μιας πόλης δεν μπορεί παρά να σταθεί απέναντί τους και να τους πει ότι όχι και εμεί στείλουμε το μήνυμά μα είναι πολιτικό ζήτημα και εκφράζουμε την αγωνία του πατραϊκού λαού και γι' αυτό και φυσικά δεν είμαστε κατηγορούμενοι στην ουσία στην ουσία είμαστε κατηγοροί και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή το σύνολο του ελληνικού λαού θα τους βάλει στο περιθώριο ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι στο υψηλό πολιτικό φρόνημα του πατραϊκού λαού υπάρχει αντίληψη ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να μετατραπεί σε κατηγορο αν ο κατηγορος είναι μέλος μιας οργάνωση τη οποία ο αρχηγός έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη δημόσια την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Φίσα, όταν υπάρχουν άνθρωποι στο πέραμα οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τάγματα εφόδου και γονείς παιδιών, γονείς παιδιών που θεωρήθηκαν εξορισμού μολυσμένα σαν να είναι αρρώστια από μόνα τους, παιδιά, α, σαν να είναι μόλυνση, επειδή εμφανίστηκαν από γευματινές ώρες σε ένα σχολείο πριν καθίσουν τα οπίστια των παιδιών των χρυσαυγητών, μεγαλωμένα προφανώς με στολή χρυσαυγητή για τις απόκριες μέρες που είναι κιόλας. Είναι όπως το λέτε, είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ο δεν αναγνωρίζει αυτά τα ζητήματα και δεν καταλαβαίνει το τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι, έχει ε, γρήγορα να τρέξει κάποιο και να δει ε, όλο το τι αναβλύει αυτό ο χώρο, ο οποίο χρησιμοποιεί στα έντυπα του ότι διαχωριζόμαστε, έχουμε διαφορετικά γονίδια, είναι διαφορετικέ οι ότι θα πρέπει να δίνουμε μόνο για Έλληνε, οι άλλοι δεν πρέπει να παίρνουν αίμα, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν να ίδιο, Ναι, ναι, ναι, για να θα, μην μολυνθεί το αίμα, κύριε Πελετή. Βεβαίω, διότι ναι. δεν γίνεται διαφορετικά και όλο αυτό το. Ο, ο, α, αυτό το δηλητήριο το οποίο ρίχνει στην κοινωνία μας και το οποίο σήμερα το αντιμετωπίζουμε σαν δηλητήριο αλλά αν γυρίσουμε πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω θα δούμε ότι όταν σιωπούσε η κοινωνία και αυτοί γινόντουσαν πλέον εξουσία και παίρνανε, τις... Αυτά είχαμε Auschwitz, είχαμε Δίστομο, είχαμε Καλάβριτα είχαμε προσφυγικά τη Πάτρας, είχαμε ε, Κοκκινιά είχαμε στην πορεία του όμως την Ιρεβέργη η οποία έλεγε εκ των υστέρων ότι του δικάζουμε, αλλά εμεί δεν περιμένουμε να του δικάσουμε εκ των υστέρων. Εμεί παίρνουμε τα μέτρα μα πριν για να σταματήσουμε όλα τα εγκλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και στέκονται απέναντι στον Πατακό και στον Παπαδόπουλο και τον εξυμνών και ταυτόχρονα δεν έχουν το θάρρο να πούν ότι είναι ναζιστέ και φασίστε, κρύβονται, γιατί ιδιαίτερα τώρα με τη δίκη. Είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και στέκονται εκεί μπροστά και λένε ότι ναι. Εμείς αν θέλουμε να στείλουμε τους συνδικαλιστές τις φυλακές και να τους εξοντώνουμε. Το ίδιο τους κομμουνιστές το ίδιο τους Εβραίους. Και να αναφερθώ στα λόγια του Πάστορα του Γερμανού ότι όταν ήρθαν για τους Συνδικαλιστές εγώ δεν ανησύχησα γιατί δεν ήμουν Συνδικαλιστής. Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές δεν ανησύχησα γιατί δεν ήμουν Κουμουνιστές. Όταν ήρθαν για τους Εβραίου, δεν ανησύχησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν για μένα δεν υπήρχε κανείς να με υπερασπιστή. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε εκ των υστέρων. και γι' αυτό και δεν σιωπούμε. Βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια μπροστά, παίρνουμε μέτρα, στέλνουμε τα μηνύματά μας, πιστεύουμε ότι με τη δράση του ελληνικού λαού, του πατραϊκού λαού, δεν θα βρουν, βρουν χώρο για να δράσουν αυτό το μόρφωμα, αυτή η εγκληματική οργάνωση. Δημαρχέ μου μια τελευταία ερώτηση. Ε, βλέπω ανακοινώσεις από σωματεία, από εργαζόμενους, από απλό κόσμο. Ε, νομίζω στο πνεύμα της πορείας που έγινε από την Πάτρα ως την Αθήνα ε, μπορεί να υπάρξει και ένα αντίθετο ρεύμα πάντως πολλοί κόσμοι ε, είναι στο πλευρό σας, δώσε μου δύο-τρία δείγματα ε, φορέων που έχουν συμπαρασταθεί από την άλλη άκρη της Ελλάδας γιατί ο πατραϊκός λαός είναι προφανώς έχει πάρει τις αποφάσεις του για να είστε εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς. Πρώτα και κύριε έχουμε από την πλειοψηφία των Δήμων, οι Αυτό... περισσότεροι ομόφωνα. Εξαιρετικό. Το οποίο δείχνει ότι ακριβώς ενώνουμε αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό γιατί μας κατηγορούν ότι ξεχωρίζουμε, δεν ξεχωρίζουμε. Έχουμε την απόφαση τη Κεντρική Ενώση των Δήμων. Α, αυτό έπρεπε α, να είναι α, είδηση πρώτη στη χώρα. Έπρεπε να είναι είδηση πρώτη στη χώρα και σε κάθε περίπτωση να ακούγεται μορε δήμαρχε, και όχι μόνο αν εξέπεσε του αξιώματο ο Μπαίο. Έλεο δηλαδή, όταν οι περισσότεροι δήμαρχοι στηρίζουν το Δήμο Πατρέων στην μη παράβαση του καθόλου υπαρκτού καθήκοντο να εξυπηρετεί το, το, το, του Ναζί. Ακριβώ και φυσικά είναι. Πλήθο στα σωματεία, πλήθο οι φορεί γενικότεροι από όλη την Ελλάδα, και το οποίο συ, συνεχίζεται και το οποίο δείχνει ότι ο ελληνικό λαό δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται. Και παρά τι πολιτικέ αντιθέσει που έχουμε σε διάφορα ζητήματα ή διαφορετικέ οπτικέ γωνίε, το κυρίαρχο αυτό ζήτημα στέκεται στο ύψο του και παίρνει θέση. Και αυτή η θέση εκφράζεται. Και πιστεύουμε ότι αν θα έχει και συνέχεια, θα βάλει και τέρμα στη δράση αυτή τη πολιτική. Ε, εγκληματικής οργάνωσης το μόρφωμα το οποίο έχουμε μπροστά μας για να σταματήσει και οι συνέπειες τις οποίες θα έχουμε εάν θα συνεχίσει τη δράση του. Δημαρχέ με ευχαριστώ και μόνο για την αισιοδοξία ότι ο ελληνικός λαός δεν κοιμάται. Θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα και όσοι δεν θα μπορούμε να είμαστε φυσικό το τρόπο με το κορμί μας εκεί. Φτάνει και η θέση και η άποψη. Και η ψυχή. Να είστε καλά και, και, εσείς, και εσείς. χαιρετίσματα γλυκά στην Πάτρα που το καρναβάλι το έχει γι' αυτό που είναι και όχι για να κάνει πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ναστε καλά. Ναστε να καλά. είστε καλά. Πίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο όταν σημάνει η ώρα έτσι επειδή είναι πολύ ωραίο το τραγούδι, εξαιρετικό σε αφιερωμένο με τις φωνές της Φωτήνης Βελεσιώτου και της Γιώτας Νέγκα σε μουσική του Άκη Πάνου ένας άλλος μεγάλος σαπών και σε στίχους της Άνας Μπακιρτζή «Όταν σημαίνει ώρα». Είναι γραμμένο με σούσι στις χούντες το 1968 είναι απολύτως ερωτικό και κατά αυτήν την έννοια απολύτως πολιτικό γιατί λέει «Όταν σημαίνει ώρα τότε καρδιά μου χρυσή τη μεγαλύτερη μπόρα θα την περάσεις εσύ». Πώς θα φύγεις μακριά μου μέσα από την άμβου θα πέταξεις σαν κουλί. Ξέρω πώς θα κλάψονται εκεί δύο στο τικρό καλό αδύο. Te sí, vega ni derrigorra A ti Στε λίπτε, τα μετρήσω. Αυτά τα φράπορτ σας βασανίζουν όπως βασανίζουν και μένα Και τα αεροδρόμια ε, Νομίζω πηγή είναι Το διάβαζα λατινικά και πέθανα στα γέλια Γιατί με το ίντερνετ και με τα χίλια δυο Έχει έρθει πηγή Και να λέω είναι OPG ή EPG Διάβαζα το πηγη p i Π-I-G-I Πηγή φαντάζομαι ότι είναι οπότε πηγή μου, ε, ε, ου, εκτός για να είναι πίτζι δεν ξέρω, τέλος πάντων, ε, έχει έρθει ένα mail που λέει ότι υπάρχει ολόκληρη ομάδα η οποία παλεύει πέρα από τα ωραία για την έμεση και το αρχείο του πατέρα να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωτοβουλία στα Χανιά για να μην παραχωρηθεί το αεροδρόμιο στη Φράπορτ. Σας το έχω ξαναπεί, θα τρώνε φρέσκα λαχανικά, τα παράγεται εκεί κάτω στην Κρήτη και παίρνει ο Γερμανός που δικό του το αεροδρόμιο. Το πρωί θα τα μαζεύετε, το βράδυ θα τα τρώνε στο εστιατόριο. Εδώ, άστο καλύτερα. άστο καλύτερα, ειλικρινά στο λέω δηλαδή. Καμιά κοτούλα, κα... Α, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε πέρα. Σας έχω μαύρο θρίλερ και έχω και ένα άλλο μήνυμα από τον Νικόλα για τα καρκινικά φάρμακα που φτάνει μέχρι και τη Φραπόρτ, το οποίο θα το πω μετά τις διαφημίσει, γιατί πιο πριν θέλω να κάνω μια κλήρωση. Έχω από τις εκδόσεις όπτρα, τέσσερα βιβλία από ένα φοβερό θρίλερ το οποίο ετοιμάζουν να το κάνουμε και ταινία. Blake Crouch, Σκοτεινή Ήλη. Είναι και ωραίο το αξόφυλλο έτσι, είναι μαύρο και είναι πραγματικά σκοτεινή ύλη. Ε, κυκλοφορεί τώρα, τώρα, τώρα. Δεν έχει. Δηλαδή, δηλαδή είσαι από το πιάνω εγώ στα χέρια μου και θα το κερδίσετε εσεί στο 2.11.208.200. Οι πρώτοι τέσσερι. Είσαι ευτυχισμένο με τη ζωή σου. Αυτό ακούει ο κακομίρι ο Τζέισον Ντέσεν. Πριν ένα μασκοφόρο απαγωγέας του τον αφήσει αναίσθητο. Πριν ξυπνήσει και ανακαλύψει πώ είναι. Δεμένο σε αναφορείο. τα παγνώσει ανθρώπου με στολέ βιολογική προστασία. Ένας άνθρωπος που βλέπει γύρω του ανθρώπου δεν του έχει ξανασυναντήσει και του λένε, καλώς ήρθες πίσω φίλε μου. Ξυπνά, σε έναν κόσμο όπου. Η γυναίκα του δεν είναι αυτή που γνωρίζει. Ο γιος του δεν γεννήθηκε ποτέ. Εκείνος δεν είναι πια ένα συνηθισμένος καθηγητής φυσικής αλλά μια βραβευμένη ιδιοφυΐα με αξιόλογα επιτεύγματα. Επιτεύγματα του ακατόρθωτου. Η σκοτεινή ύλη είναι αριστοτεχνικής καθιλωτική, κα πνευματικά απαιτητική και βαθιά ανθρώπινη. Πόσο μακριά είμαστε διαδιεθμένοι να φτάσουμε για να διακδικήσουμε τη ζωή που θέλουμε, δεν το επαγορεύουν οι διαφημίσεις, απλώς παίζουν μετά από αυτή τη φράση και εσείς τηλεφωνάτε να κερδίσετε. Κλέψανε, κλέψανε, κλέψανε Προσπαθώ να μην ρίχνω αυτό που λέμε αλλά τις πληγές. Και έτσι να μην αναπαραγώ ένα λόγο όταν είναι βαθιά οργισμένος όταν όμως ο λόγος είναι πονητικός δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Μου γράφει ο φίλο για ο Γιώργο Παπα-Λαμπρακόπουλο από τα Γιάννενα. Θα πρότεινα σε όλου αυτού που το παίζουν δημοκράτε και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, δίθεν από αντίδραση, να διαβάσουν για την πορεία των ναζιστών στη Γερμανία από το 18ο 45 το να διαβάσουν για όλε εκείνε τις μεθοδεύσει που του έφεραν στην εξουσία το 33 και να καταλάβουν ότι συντελούν στην ίδια πορεία σχεδόν 100 χρόνια μετά. Καμιά ανοχή στου εθνικοσασιαλιστέ. Το ούσκο πρόσκυλλα το χρόνο εσύ. Έχω όμως και ένα άλλο από αυτά που σφίγγομαι μου θα το διαβάσω δεν είμαι υπέρ τη προβολής, απειλής βίας αλλά αυτό που θα διεκούσετε τώρα νομίζω ότι ταιριάζει στον καθένα και στην καθεμία δεν είναι παρά αυτός ο ρητορικό εμετικός πόνος που σε πιάνει και σε σφίγγει όταν πνίγεσαι μέχρι εδώ μου γράφει λοιπόν ο Νικόλα, την Νιτριάδη, άκουσα ότι στάλθηκε η εντολή για χορήγηση όχι φαρμάκων σε καρκινοπαθεί λαμβάνοντα υπόψη το προσδόκιμο ζωή. Με μάνα ασθενή μεταστατικού επιθετικού καρκίνου, παλεύοντα δυόμιση χρόνια με αξιοπρέπεια, κερδίζοντα κάθε μάχη. Ενημερώνω υπεύθυνα κάθε ενδιαφερόμενο, λέει ο Νικόλα, ότι αν ισχύει η είδηση περί προσδόκιμου, με αποτέλεσμα να στερηθεί από τη μάνα μου οποιαδήποτε βοήθεια, καταρακώνοντά την και ψυχολογικά λόγω τη συγκεκριμένη εντολή. Στον πρώτο γιατρό που θα αρνηθεί να την περίθαλψη, θα σπάσω κάθε κόκκινο του κορμιού του. Κατόπιν θα επισκεφτώ όποιον υπουργό έχει υπογράψει το έκτρομα προσδόκιμου, χωρί να είμαι σίγουρο ότι μετά την επίσκεψη θα χρήζει περίθαλψη στο περιστατικό αποσιοποιητικά. Καταλαβαίνετε τη ρητορικότητα τη αγανάκτηση για το προσδόκιμο τη ζωή, για τη μάνα ζω όταν την έχει με καρκίνο και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Το πέρασα. Ξέρω πώ είναι η μάνα μου που καρκινοποιεί. Γράφει λοιπόν μα μαζί όλα τα άλλα δύο πράγματα Αυτό ήταν το ένα το άλλο Προσπαθώ να καταλάβω σε τι είδου γαμιστρό να ζούμε Χαμετυπείο, οικονοχής, μπορντέλο, στούντιο Στο χώρο μου Χρειάζονται λέει γράφει ο Νικόλας 400 πυροσβέστες για τα 14 αεροδρόμια τη Φραπόρτ Και δεν υπάρχουν Όλα αυτά τα αεροδρόμια μέχρι σήμερα δεν είχαν πυροσβεστική δύναμη Τα αεροδρόμια Ποιο θα έσβηνε τυχόν πυρκαριά ή με ρόπη μαζί με την παπαδιά του χωριού. Έπειτα mm -hmm. έχει πολύ μεγάλο δίκαιο και δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ αυτή την αγωνία βλέποντα. και του πυροσβέστε στον δρόμο τους βλέπαμε να ζητάνε το αυτονόητο, σιγά σιγά τις μαχαιριές. Είναι γραμμένο πίσω το 1959. Είναι τόσο μεγάλο τραγούδι που σα το χαρίζω όλων ημών των αναγκανακτισμένων με υψηλον το ημών στο τραγούδι της Σταυρούλα Μανολοπούλου, στη μουσική ο Γιάννης Βέλας, η στίχη της μεγάλης, της τεράστιας ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, σιγά σιγά τις μαχαιριέ. Καρδιά είναι τούτη και λιγά, σιγά σιγά, καρδιά είναι τούτη και λιγά. στην καρδιά μου φίλε, κι αφού στα λιά δεν μ' και μ' άλλη τώρα περπατάς εσύ φωνιάς μου γίνε α, σιγά τις μάχαιριες σιγά Καρδιά είναι τούτη και λίγα. Πάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπής Δεν θέλω να στριμώ ένα τραγούδι στο τελευταίο ένα λεπτό Τα τραγούδια εδώ είναι πολύτιμα Και νομίζω ότι μας κάνουν πραγματική συντροφιά ε, Και πάνω τους πατάμε για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα Γιατί έχουν μπει προπολού στην πόλη οι οχτροί Και σας καλώ στο τέλος αυτής της εκπομπής Εκεί που παίζετε στο διαδίκτυο Σημειώστε κάπου ένα όνομα Έχουμε συνηθίσει να θυμόμαστε να συνηθίζουμε να αναπαράγουμε όλη τη σκατολογία των ημερών, κάθε πρόβλημα που μα προσ... προκύπτει, ακόμα και στο επίπεδο του αστείου, ακόμα και στο επίπεδο του σοβαρό. Όταν κάποιο ορθώσει ένα ανάστημα, γίνεται και αυτό αναλώσιμο, τον ξεχνάμε. Και αν έρθει η ώρα αύριο το πρωί να βρεθεί σε προβλήματα, δεν θα τον θυμηθούμε. James Robart. Είναι ο δικαστή που στι ΗΠΑ είπε όχι. Στο διάταγμα του Τραμπ Και λέω διάταγμα γιατί Περιδιατάγματος επρόκειτο Και λέω διάταγμα γιατί Έχει ορκιστεί να τους κυνηγήσει στο δικαστήριο Μέχρι το τέλος Και γιατί μιλάω για μια χώρα που όταν θέλει κάποιον Να κυνηγήσει Μπορεί και να τον σκοτώσει Και μετά να τον κάνει ταινία Και αυτό που τον σκότωσε να πάει και πρώτος πρώτος Στην ταινία Να τη δει και να πει και την άποψή του Όχι τίποτα άλλο Επίσης θα ξαναδούμε την Τζάκη 800 φορές Και θα μείνετε με το παράπονο δεν ασχοληθήκαμε με το ελληνικό τη κομμάτι Στην ταινία Και επομένως μπορεί να μην μας αφορά Και κατευθείαν ακριβώς το οποίο δηλαδή Σας αποχαιρετώ Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο Έρχονται οι ειδήσει Και ήταν για μία ακόμα φορά Και Real και FM Και Λιάνα και Κανέλη στο μικρόφωνο Καλό Σαββατοκύριακο <Κλέψανε λένε> Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Η Παιδιά συνταξιούχοι Κι πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα, τα χρήματα. που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, τότε τεγκό προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το και αν τρέξω, τρέξτε